Smoke for only the friction is holy Sleep is burning Dreams are charcoal And when the fire dies Aries time is dark find another fire. Με μια μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε να οργανωθούμε σήμερα. Απόψε εξαναγκάζουμε τον κύκλο των εκπομπών στις οποίες δώστε την εκπομπή Stay of Time στον οδηγητική ακόρατο φωνούτου μουσικού Παρουσιάζουμε τα κυριότερα μουσικά φαντζίν. Ενδεχομένως να θυμάστε ότι η αρχή έγινε με το Peace Frug Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς Σήμερα μαζί μας ο Σπύρος με το Rambl Skag Καλησπέρα Καλησπέρα Κώστα, να χαιρετίζουμε και ελας στους ακράτες σας Βεβαίως, μια χαρά Πρώτη να σπήρω πριν μπούμε στην κουβέντα μας mm. Να ακούσουμε ένα τραγούδι Γιατί όχι Ξεκινάμε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 when the fire dies Τι ακούσαμε για αρχή Σπυρό Ακούσαμε το opening track Από το CD του πρώτο τεύχους Μαντραγκοραλάιτσο eh, Society". Το κομμάτι είναι Κάμον και μπορεί κάποιος να το βρει Σε ένα φοβερά σπάνιο Ελπί eh, Με τίτλο Mushroom Gate". Πολύ ωραία. Και αφού έτσι είπαμε ήδη για, τα, για το Φανζίν ξεκινήσαμε Να πούμε πόσα τεύχοι Έχουν βγει μέχρι τώρα Σπυρό Δύο τεύχοι Ε, το πρώτο ήταν ελληνόφωνο Για ναι, όλους ναι. λόγους ο, Τους οποίους ο καθένας μπορεί να φανταστεί Το δεύτερο ήταν Στα αγγλικά γραμμένο Γενικότερα να υπάρχει ένα ταξίδι του περιοδικού Φανζίν μάλλον Και θα δούμε Δηλαδή κάπως ε, λίγο Έχει κολλήσει λίγο η κατάσταση Για πολλούς επίσης λόγους Και κάποια προσωπικά προβλήματα που προέκυψαν Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια Ελπίζω σε κάποια φάση να επανέλθω δρυμήτερος. Θα δούμε ε, Και εμε Ε, πώς, ήταν, πώς πήρες την απόφαση Έτσι να, να κάνεις Το δικό σου φανζίν Σπύρο? Σίγουρα όλα Προκύπτω από μια αγάπη που έχει ο καθένας Με το να ασχοληθεί κάποια πράγματα Δηλαδή με το rock and roll, κυρίως ε, Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα Πάνω σε αυτή τη φάση Απλά για μένα ένα όνειρο ήταν ένα φανζίν Μια μπάντα, ένα label Κατάφερα μέχρι τώρα να κάνω το φανζίν Ε, και σίγουρα υπάρχουν και άλλα σχέδια τα οποία ωραία, ωραία. θα θέλουμε αναφέρεις και όλα στο, στο πρώτο τεύχος έτσι, στο εισαγωγικό σημείωμα ότι το κάνες έτσι, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σκοπό όχι, όχι. Ε, είναι αυτό ότι, ότι γουστάρεις τη μουσική και τα τραγούδια, το ίδιο το rock and roll τελεσπάντων και κάπως έτσι ε, το ξεκίνησες Σπύρο έτσι εκείνη την περίοδο ποια άλλα φανζίνη είχες διαβάσει έτσι, που σου άρεσαν Κοίταξε, πάρα πολλά φαντζίνες γενικότερα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου που ασχολείται δηλαδή ε, με όλη αυτή τη φάση Υπήρχαν πάρα πολλά φαντζίνες ελληνικά, τα οποία μπορώ να σου πω ότι με επηρέασαν ε, Τα γούσταρα αρκετά ε, Πάμε πίσω στο Merlin's Music Box, To The Thing Κυρίως αυτά, εκείνη την εποχή δηλαδή και πιο παλιότερα διάβαζα Το Κιούγκο, ο φίλος Γερόντος Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γενικότερα. Κάπως ε, έτσι... Το Mary Jane, τα πιο ασπρόμαυρα ξέρεις με... Μπορεί να, να υπολείπονταν σε χρώματα, αλλά όχι ναι, σε... Ναι, αυτός το, το φάζ κρύμμ Είναι πάρα πολλά φαντζένες που έχουν κυκλοφορήσει. Δηλαδή και κάποιοι βγάλανε ένα-δύο τέφη και εξαφανιστήκανε... Κάποιοι, κάποιοι το προχωρήσανε... Συνεχίζουν. Εντάξει, και συνεχίζουνε. Επήρχε το Lost in Time, κάνει καλή δουλειά... Το time machine κάνει επίσης καλή δουλειά. Εξαιρετική. Σαν ε, ε, θα προσπαθήσουμε να, τα, να βρούμε τα παιδιά και να ναι, ναι, τους έχουμε εδώ. Προσπαθούμε όλοι γενικότερα κάπως να κουνήσουμε την όλη κατάσταση. Είναι δύσκολα πια. Δεν βγαίνουν φανζίνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Και είναι, είναι γενικώς δύσκολα τα πράγματα. Αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει το στη που και αυτό είναι... Δηλαδή δεν είναι συνεργή κατάσταση στην ουσία. Σπή μόνο το sending έχει μια σταθερή πορεία Το sending έχει κάποια τέφια. Σind, ναι, εντάξει, ξεκίνησε σαν Greve Digger κάποιο, σαν ένα φανζίν, απλά είδη ο κύριο Μότζο ότι δεν προχώραγε γενικότερα η φάση και το έκανε Sinding, και πολύ άλλη μέσα. Το έκανε ένα πιο περιοδικάκι και θα έλεγα. Και το βέβαια το μεγάλο, πολύ μεγάλο φαντζήνα μου του MyStax του Agleths. Αυτό είναι βίβλους για μένα, δεν είναι φανζιν. Θα διαβάζεις 10 χρόνια τελείως έναν τεύχος. Φολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε ένα τραγούδι. Σίγουρα. Και τα ξαναλείμε. Mm -hmm. Just like my sister with a spinning top You rope me round and round and round and I can't stop Move me after you like a lovesick dog Move me like a little boy that's past the fall Who's attracted to jam? Put me next to you, baby. That's what I am. Guess me up, just like a broken toy. Stick me back together again. I'm your boy. Well, I. same Ανχερντοφ και Σπύρο Save My Soul Βεβαίως μια... από το δεύτερο σύνδι, έτσι, Από το δεύτερο τεύχος, Από το, εμ... το συντή που συνόδευε το δεύτερο τεύχος, δεύτερο τεύχος δεύτερο. Του Rabble Skunk Διασκεύει των φοβερών και τρομερών Παιδιών από την Βρτανία των Wimbled Witch. Πολύ ωραία Rabble νούμερο ένα υπάρχει το original δηλαδή. τη το... έτσι, ράμπ, έτσι. Ε, ναι, θα κάνει αρκετά Euro <laughs> Οπότε καλά και <laughs> <laughs> <laughs> Και μια χαρά. Και πολύ καλή διασκευή κιόλας Καλή διασκευή ναι Ωραία ε, Σπύρο το φανζίν βεβαίως το, το βγάζεις από την ΑΦΠΑΚ το από που κατάγεσαι έτσι αν και... ναι, ναι. Τώρα έχεις αρχίσει και ανεβαίνεις στην Αθήνα Πάντως από εκεί βγήκε έτσι Το τα δημιτήριο δημιουργή. ήταν αυτό θα λέει κάποιος ναι. Τι, Ποιες ήταν έτσι οι δυσκολίες που συνάντησες Μιας και μιλάμε για επαρχία και τα πράγματα κινούνται διαφορετικά Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, το συντονισμό εκείνης στην εποχή, δηλαδή, αρχίσαμε, δεν ξέραμε γενικώς και πολλά πράγματα, ούτε με ίντερνετ, ούτε με υπολογιστές, κλπ. Κλ. Προσπάθησα κι εγώ όσο μπορούσα από μόνος μου να μάθω κάποια πράγματα, τελικά τα κατάφερα στην πορεία και τελικά έγινε πραγματικότητα αυτό το τεύχος. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα, κάθε εμπόδιο για καλό και Εντάξει πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας γενικότερα να ασχολείται περισσότερο με αυτό το τριπ που κάνει Είτε είναι φανζίν, είτε είναι μπάντα, είτε είναι λέιμπιλο, οτιδήποτε Να βάζει δηλαδή αρκετά προσωπικά το στίγμα του ε, Απολύτως βέβαια είναι κάτι που θέλει το, την προσωπική πινελιά ναι. Απλώς σε ρωτάω γιατί η Ναύπακτος έχει κι άλλο ένα φανζίν έχετε το... αυτή την ιδιωτερότητα ας πούμε του φίλου Τι... του Περιχλή κοίταξε η ιστορία είναι ότι ξεκίνησαν κάποτε μαζί να κάνουμε ένα mm -hmm. τεύχος προέκυψαν κάποιες διαφωνίες και τελικά υπήρχε μια διάσπαση ας πούμε, προς το καλύτερο εγώ πιστεύω γιατί αν υπάρχει διάσπαση και υπάρχει ένας παρονομαστής ο οποίος ονομάζεται Δημιουργία νομίζω είναι καλό ναι <laughs> μάλλον έχεις δίκιο ε, ωραία είπαμε ότι είναι θέλει πάρα πολύ το προσωπικό έτσι, στίγμα Πόσα άλλα παιδιά είναι έτσι στην ομάδα ή είναι κάτι που το κάνεις μόνος σου αποκλειστικά. Προσπαθώ όσο μπορώ γενικότερα να βάζω όπως σου είπα και το προσωπικό μου στίγμα. Σίγουρα υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν βοηθήσει κατά καιρούς και κανένα δύο άτομα από εξωτερικό, κανένα δύο παιδιά από εδώ πέρα, από Ελλάδα, αλλά μιλάμε για ένα μικρό πυρήνα. Έτσι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να πούμε έτσι λίγο πού μπορεί κάποιος να, να τα βρει τα, τα περιοδικά. Πέρα στα κλασικά υποθέτω ο δυσκάδικας στο κέντρο πρώτο, Το πρώτο τεύχος γενικώς δεν παίζει πουθενά Είναι, είναι έχει τελειώσει Ναι, έχει τελειώσει Δηλαδή και εγώ στο σπίτι δύο κομμάτια έχω Μου έχουν ζητήσει πολλά παιδιά Αλλά τι να κάνω ρε, παιδιά Αυτό είναι <laughs> ε, Το δεύτερο τεύχος υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα Σίγουρα δηλαδή, να το βρεις, ε, Στη νομίζω mm -hmm. να υπάρχουν κομμάτια Και κάποια που μου έχουν εμένει μείνει εμένα δηλαδή και ο οποίος οποιοςδήποτε θέλει να το αγοράσεις και το ε, μπορεί ε, να... Το στο να sound έχεις... effect μπορεί να έχει. Mm. Δεν ξέρω. Mm. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν, αν υπάρχει καν το sound effect. Ε, θα αφήσουμε το, τη διεύθυνσή σου αν κάποιος στο chat που επίσης να, ναι, να ναι, ναι, θυμίσει ναι. ότι μπορούμε, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Οπότε αν κάποιος θελείς λοιπόν κάποιον, okay, το ναι. δεύτερο τέφος που υπάρχει μπορεί να επικοινωνήσει με σένα. Mm -hmm. Ωραία. Να, θα συνεχίσουμε με τι έχουμε διαλέξει Σπύρο, τι έχεις διαλέξει Αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο ή... Ωραία, να ε. ακούσουμε ένα τραγούδι Εντάξει. Ε, Άλλωστε θα έχουμε πολλά τραγούδια οπότε... Εντάξει, σίγουρα αυτό που ακούσαμε προ, από τη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη βέβαια, σε μια διασκευή το το πολύ κλασικό κομμάτι του 65, το, το κάναμε βέβαια πολύ αγνώριστο αλλά προς το καλύτερο νομίζω. Σπουδαία μπάντα, η EQ 65. Σπουδαία, βάζανε λίγα πράγματα, βγάλανα να super. Πολύ καλά ε, Να παρανέρχουμε στο θέμα με με το πως βγήκαν τα δύο με την αλλαγή γλώσσας το πρώτο είπαμε φανζίν το πρώτο τέφκος βγήκε στα ελληνικά ενώ το δεύτερο χρησιμοποιεί στα αγγλικά Ακριβώς. ποιος ήταν έτσι ο λόγος είναι σχετικά προφανής αλλά έτσι να... Κοίταξε υπάρχει μια μεσότητα στη γλώσσα όσον αφορά το πρώτο τέφκος και νομίζω ότι ήταν πολύ πιο όμορφο το φανζίν να διαβάζεται στα ελληνικά και σίγουρα... Ζούμε, κατοικούμε εδώ πέρα Κάθε μέρα μιλάμε ελληνικά Δεν υπάρχει θέμα Απευθύνες, να το απευθυνθείς Θέλες και... να απευθυνθείς περισσότερο ναι. Στην πορεία είδα ότι εντάξει, Καλό είναι να ταξιδεύει και λίγο περισσότερο Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος δει, που ότι... Βρήκες ανταπόκριση στο εξωτερικό έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όπως μας έλεγε ο Γιώργος Υπάρχει κάποια σχετική ανταπόκριση Δηλαδή περισσότερο από την Ελλάδα Κυκλοφορεί περισσότερα τεύχει Βγαίνουν προς τα έξω. ναι. ναι. Υπάρχει δηλαδή κόσμος που ανταποκρίνεται έτσι δεν είναι Σίγουρα σίγουρα ε, Θεωρείς ότι το CD που συνοδεύει κάθε τεύχος ε, βοηθάει στο να το αγοράσει κάποιος το φανζίν Νομίζω ναι Άλλος και ο τίτλος του περιοδικού είναι ειδικότερα στους τελείς μιλάνε για το δεύτερο τεύχος είναι κάτι σαν οπτικ... οπτικοακουστικό ναρκωτικό δηλαδή διαβάζεις και ακούς και ακούς Εσύ. Έχει και κάποια κυκλοφόρητα από τι αποτελούνται τα CD Κάποιες... Υπάρχουν κάποια κομμάτια που ήδη έχουν μπει σε ελπί, φτάνεσαι κλπ, είσαι σιντή και υπάρχουν και κάποια κυκλοφόρητα. Δεν έχω πρόβλημα γενικότερα το να βάλω οτιδήποτε, ορκεί να συμφωνεί, ας πούμε, με την όλη φιλοσοφία του φαντζήν. Ναι, πώς γίνεται ακριβώς αυτή η επιλογή, δηλαδή, πώς επιλέγεις να βάλεις κάτι στο CD. Έρχομαι σε επαφή με τα συγκροτήματα, μέσω email, γραμμάτων κλπ και, και αναλόγως στο, στο είμαστε, επιλέγουμε αυτό. Είναι πολύ απλό, δεν, είναι, δεν έχει κάτι Για να κολλήσουμε με κάτι Επίσης το ίδιο Και συνεχίζεται αυτό το ταξίδι Μ' αρέσει, τα, τα, οι άνθρωποι με τα κολλήματά τους Είναι εξαιρετικό Κοίταξε όλοι έχουμε ε, Απολύτως, απολύτως ναι. Πολύ ωραία, ε, πάμε σε ένα τραγουδί Βεβαίως रोटान लॉर्ड ऑफ ग्रेविटी? Where are you run? το τα εξοφιλάσου τα τα μπροστινά κυρίως. είναι κάπως γνωστές υπογραφές. Για μα γι πιο γνωστές. Ακριβώς. Το πρωτοτέφκος το έχει κάνει ο Darren Καναδός. Το Πολύ καλό θεματολογικά το πρώτο το εύχος Αναφέρεται ας πούμε σε ένα Rock'n Roll Kamikaze Fun Things και τα λοιπά. Το δεύτερο το εύχος Το έχει κάνει ο Wild Devil Απ' τους Staggers Επίσης είχα γνωστή μπάντα είχα Το Primitive Είχαν έρθει και για live έτσι Είχαν έρθει για live ναι δυστυχώς δεν μπόρεσα να Στηλάρισα να έπρεω, Είχα κάποια Αυτό προβλήματα έτσι, <χω> εκείνη την περίοδο Και δεν μπόρεσα δυστυχώς να, να πάω τους εδώ Ελπίζω σε κάποια άλλη φάση να Τους ναι, εξάνουσαι. είναι πολλές συναυλίες που έχουμε χάσει ε, Οπωσδήποτε Και πολλές που έχουμε δείπεις Ακριβώς ε, Νομίζω ότι μια από τις καλύτερες έτσι, στιγμές Είναι όταν ε, λαμβάνεις νέες δουλειές Και κάθεσαι έτσι να, να σημειώσει Να κάνεις ένα, μια κριτική ε, Κάνω λάθος Όχι, όχι πολύ... Σίγουρα είναι μια από σημαντικότερες Δηλαδή και πολύ cool στιγμές. Και οτιδήποτε καινούριο, είτε είναι πρόμο είτε δεν είναι πρόμο και μπαίνεις στη δισκοθήκη και τα λοιπά, μια χαρά είναι. Ε, πέρα από το να μπεις στη δισκοθήκη, ναι όμως ε, δημιουργική ναι, ναι, ναι, ναι. στιγμή έτσι το να... Ναι, ναι, ναι, Ωραία. Να σε ρωτήσω, σαν ήλοι έτσι στο περιοδικό είπαμε κάποια πράγματα για το πρώτο, να πούμε και για το δεύτερο, έχεις κάποια αφαιρώματα σε δίσκους, σε κάποια γκρουπ, σε labels, έτσι δεν είναι. Εννοείς τώρα για το δεύτερο το έτσι. Ναι, ναι, και για το πρώτο και για το δεύτερο. Υπήρχε υπήρχαν και ένα, ένα φιέρωμα στην Νασόνια, για παράδειγμα. Σημαντική, η σκογραφική. Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή δεν είμαι και πολύ φαν του ήχου της Νασόνια, επέλεξα κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Mm -hmm. Δεν μπορούσα mm -hmm. να γράψω δηλαδή για κάποια πράγματα τα οποία δεν ακούω. Κατάλαβα. Έτσι. Βεβαίως αναφέρνεις σε συγκροτήματα και... Και από τα σίξ της έτσι και από τα νεογκαρά σχήματα ναι, ναι, ναι. και από τη νεοψυχεδέλεια έτσι δεν είναι Ναι υπήρχε ας πούμε Επειδή μπαρόξενε με Αγαπημένη μπάντα έτσι Ε μεγάλο κόλλημα Μεγάλο κόλλημα και σίγουρα δηλαδή ίσως Το μόνιμο άλμπουμ τους ε, μπορεί να συγκαταλάβει για μένα προσωπικά δηλαδή Στα 10 καλύτερα σίξ της Εξαιρετική μπάντα. Οπότε το μετέφερεσα πάλι με τη βοήθεια ενός πολύ καλού του Βασίλη και Το βάλαμε <laughs> Ναι, ναι, <laughs> ναι, το θυμάμαι Στο πρώτο είναι το. Ναι, είναι και στο πρώτο είναι mm -hmm. στα ελληνικά ναι. Ωραία, να ακούσουμε τώρα μια ελληνική μπάντα Βεβαίως, ναι Για πάμε Η Μηντζινη, τα κορίσια μα έτσι. Μην τζιν λάιλα στην διασκευή μα. Yeah, πολύ ωραία. Σπρό τη και παρουσιάζεις τη δουλειά και από μπάντα έτσι από Ελλάδα. Είχαν και τα διοτεύσει σου έτσι δεν είναι κάποιε δουλειές Κάποιες κριτικές τη συνέντευξη τη είχε... yeah. Μηντζήγη. Yeah. Το πρώτο είχε περισσότερες σε ελληνικέ μπάτρε, το δεύτερο είναι κάτι Αλλά προσπαθώ ξέρει με τα συγκροτήματα δεν θέλω να έχω μια απλή τυπική σχέση του ότι θα σα στείλω ένα email για μια συνέδριο, δηλαδή προσπαθούμε να έρθω λίγο πιο κοντά. Γι' αυτό ήταν και ο λόγο εκείνη την εποχή που βγήκε το δεύτερο έως, δεν, υπήρχαν, δεν υπήρχε αυτή η σχέση με κάποιες μπτε. Και γι' αυτό ο λόγο δεν υπήρχαν υπήρχε περισσότερες μπτε, δεν είχα κάποιο ενδιασμόσιο. Το... Απλώς δεν σου έφθανα, δηλαδή δεν έφτακαν υλικό. Ο... Δεν έκατσε. Τυχαία. Mm -hmm, δεν mm -hmm. ήταν. Θεωρείται δηλαδή ότι τώρα είναι περισσότερε συμπάντε που παίζουν αυτόν τον ήχο ή και ο κόσμος είναι πιο πολλής σε σημείο που να λέμε ότι υπάρχει σκηνή Μπα, Όχι ιδιαίτερα δεν θα έλεγα ιδιαίτερα απλά υπάρχουν υπάρχουν μπάντες υπάρχουν μπάντες κάθε μια, το, είναι στη δική, στο δικό της ταξίδι σίγουρα κάνουν κάποιες καλές προσπάθειες και με με το internet και όλα αυτά τα μέσα δηλαδή βοηθάνε αλλά... Εντάξει, θα όχι σε σημείο όμως που να θεωρούμε ότι είναι, υπάρχει κάποια σκηνή πούμε, που να λέμε ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερα κάποια σκηνή Τώρα Κατά... αν μιλάμε τώρα για 40 και 50 άτομα, για αυτή τη σκηνή μιλάμε ε, Μάλλον όχι <laughs> ε, Πάντως υπάρχει έτσι μια σχετική κίνηση, υπάρχει ναι, και ναι, κάποια ναι, ναι, label που στηρίζουν ναι, ναι, ναι, αυτή ναι, ναι, ναι, ναι. τη μουσική Υπάρχουν κάποια label, ναι Ας πούμε ο Χρήστος με την Fuzz Overdose Ο Χρήστος κάνει καλή δουλειά, ο Γιάννης τώρα δεν ξέρω, έχει καιρό να κυκλοφορήσει κά Που για ρούσε κάτι φυγάλει, νομίζω, ο Βάιμο και τα λοιπά. Ο Δήμο στα Βέναξι. Μάλιστα. Ε, εσύ το σκέφτεσαι, δηλαδή, να μπει mm. σε αυτή τη διαδικασία είπαμε και πριν ότι ε, σε άκουσα λίγο ζεστό για, για κάποια κίνηση κάτι από θα το φανάνοντα. Κάτι θα κάνουμε, δηλαδή το είχα στο μυαλό μου κάποιο διάστημα. Τώρα θα κάνουμε ένα label με την κοπέλα μου την Ελσιάδαδων μαζί. Ωραία η παρακιση nergasia εκεί. Έτσι και discografico επίπεδο. και ε, κάτι τιμάζουμε, γιατί καίνα τιμάζουμε επόμενη δουλειά, μάλλον, ελπίζω να κυκλοφορήσει μέσα σε επόμε μήνες. Είναι ένα 7η του The Dark Crags, μας έχει φέρει κάτι να ακούσουμε. Ναι. Dark Crags που μόλις λίγο πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ο πρώτος, η πρώτη του δουλειά. έτσι είναι. Και είναι. και πολύ καλή δουλειά. που καταπληκτικός δίσκος, πιστεύω. Θα δει για μένα, αλλά δηλαδή... Για αυτή τη χρονιά πιστεύω που μας Είναι από τα, από τα καλά άλυμ που βγήκαν Και ελπίζω σύντομα να βγει και στο βινήλιο ε, Νομίζω είναι στις προθέσεις είναι, της Είναι, πάντα, στα... είναι αλλά δύσκολο και να πάνε όλα καλά Και μακάρι, να το δούμε και μακάρι, σε μακάρι, <laughs> μαύρο βινήλιο <laughs> <laughs> Και μια χαρά Ωραία, ωραία ε, Μας έχεις φέρει κάτι να ακούσουμε Ναι, ναι κάτι φέρει Ωραία, για να, για να δούμε Συγγνώμη για το μικροφωνισμό ε, Ήταν η Dark Rags, έχουμε τίτλο για αυτό Σπύρο Ή όχι ακόμα Underground, πολύ ωραία επενθυνήσουμε... Τίτλος που τα δηλώνει λίγο ναι, κάτω, ναι, ναι, ναι, το τι έτσι. ήθελα να πούνε έτσι. Ναι. ωραία Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι βεβαίως είστε συντογισμένοι στο musicsociety.gr Μαζί μας σήμερα ο Σπύρος και το fanzine Rubble Skunk Σπύρο να πούμε έτσι λίγα λόγια ε, λίγο πέρα από το fanzine αλλά για το πως βλέπεις Τον μουσικό τύπο και το ραδιόφωνο Υπάρχει στα αλήθεια έτσι, Μουσικά περιοδικά που να Αξίζουν που να Έχουμε λόγο να διαβάσουμε Μιλάμε για την Ελλάδα έτσι Για την Ελλάδα θα πούμε και για το εξωτερικό ναι. ναι στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι Είναι πολύ φτωχά Εως με... καθόλου Ναι δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ε... Κυρίως ό,τι έρχεται από το εξωτερικό έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Τώρα είναι και πιο εύκολα Άρα, τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω και τι κυκλοφορίες υπάρχουν ας πούμε από... Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί καν το Sonic ή το Pop και Rock αν μιλάμε για αυτά τα περιοδικά. Όχι. Ναι. Το Pop και Rock όχι. Νομίζω Metal Hammer πρέπει να κυκλοφορεί <laughs> το Metal <laughs> <το> Hammer. <laughs> Αξία <laughs> το Heavy Metal. Ωραία. Υπάρχει ε, κοινό είναι popular. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Το υπάρχ... Metal Hammer πάντα ήταν popular. Ναι. Ε, ραδιόφωνα ακούς. Πώς το βλέπεις, ακούγεται μάλλον Προσπαθώ, αν υπάρχει κάτι καλό Συντονίζουμε Κάτι γίνεται Κάτι γίνεται πάντως με το, με το ραδιόφωνο Ναι mm -hmm. ε, Έτσι τα Την όλη διαδικασία έτσι με τα Web Radios Πολύ καλή έχουν... και οικονομική Φαίνεται λες να, έχει, να έχουν δρόμο έτσι Βεβαίως, Πέρα από το οικονομικό ενώ και σαν άκουσμα Νομίζω είναι σε, καλό... να είναι σε καλό δρόμο και πιστεύω να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες γενικώς από παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογο. Και εγώ έτσι νομίζω αυτό προσπαθούμε και εγώ και έτσι, εδώ. Έτσι. Ε, ωραία. Έτσι έχω την αίσθηση ότι η μουσική είναι πρωταγωνιστή σε κάθε στιγμή της ζωής σου Δεν είναι Κάθε ε, μέρα από τη στιγμή που ξυπνάω μέχρι τη στιγμή που κοιμάμαι Δεν γίνεται αλλιώς ε, Τώρα πέρα από το fanzine είπαμε ότι σκέφτεσαι για κάποιο label έχει ξεκινήσει και κάποια DJ sets Τώρα πιο εντατικά γιατί και παλιότερα έκανες Προσπαθούμε κάποια... ναι Προσπαθούμε λίγο να, να ακούγονται κάποια πράγματα Γιατί εντάξει είναι σημαντικό δηλαδή από ανθρώπους Οι οποίοι είναι ενεργά μέλη Και μου αρέσει να το βλέπω αυτό που ανθρώπους που είναι ενεργαμέλοι να προσπαθούν να βγάζουν και το δικό τους τρίπου προς τον κόσμο έξω κάνοντας DJ set. Υπάρχει μια ανάλογη ανταπόκριση. Αυτό ήθελα σχόλες... να σε ρωτήσω ναι. ότι υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται γιατί, ξέρεις, είπαμε ότι είναι και μικρής κλίμακας, έτσι. Είναι λίγο περιορισμένο το άκουσμα αυτό. Σίγουρα. Υπάρχει κόσμος που δεν ψάει να ακούσει, αλλά όχι πάρα πολύ. Σίγουρα, εντάξει, το σημαντικό στοιχ Έτσι, δηλαδή το φαν από τα μπάρ και τα λοιπά έχει χαθεί Δεν υπάρχει ε, Αλλά πιστεύω δεν ξέρω πού θα ξαναλύσει το φαν <laughs> Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κυρίως οι νύχτες της Αθήνας πια έχουν μεταλαχθεί, μεταλαχθεί, δηλαδή σε κάτι άλλο Σε άλλο ε Ακριβώς Κάποτε Δηλαδή η Αθήνας πούμε, ζούσε κάθε μέρα Τώρα δεν ζει κάθε μέρα Όχι. Ζει η Παρασκευή Σάββατο Όπως ζω σε επαρχία Και ναι. ζει η επαρχία Θα πούνε έξα... όλοι, όλοι ξέρεις Παρασκευή Σάββατο Έχει αυτή την αίσθηση Μαθαίνετε Μα αυτό το πράγμα Είναι mm -hmm. Ολο... ολοκάθαρο mm -hmm. Δεν νομίζω να έχει κανένας κάποια αντίρρηση γι' αυτό Επίσης μια έτσι προσωπική ερώτηση ε, Θεωρείς ότι έχεις ζωή χωρίς μουσική Μπορείς να, το σκε... να σκεφτείς τον εαυτό σου Με τίποτα, <laughs> Με τίποτα ε. Πρέπει να πάρω το <laughs> Πολύ ωραία για να μην πάρεις στο ρεβόλβερ να, να ακούσουμε ένα τραγούδιο. Gentleman Colors, I've Got Mine Πολύ ωραία Το πρώτο του άλμπουμ CD βέβαια βγήκε δυστυχώς δεν βγήκε βινήλιο Πολύ καλό άλμπουμ Αυτή μπάντα διαλύθηκε Τέλος πάντων ε, Τώρα που είπες για βινήλιο Σπύρο Υπάρχει έτσι μια σχετική κίνηση πάλι Προς το βινήλιο Μικρή βέβαια γιατί ούτε σε άλλος είναι Και περιορισμένες οι εκδόσεις Και ούτε είναι και πάρα πολλοί κόσμοι Αλλά θεωρείς ότι υπάρχει έτσι μια σχετική κινητικότητα υπάρχει έτσι, είναι μια να... κινητικότητα αλλά πιστεύω όλα τα label τα οποία είναι ενεργά πρέπει να δίνουν και λίγο το καλό παράδειγμα αυτές τις μέρες δηλαδή να μην κλωφορούν ακριβά πράγματα δηλαδή μπορεί οποιοςδήποτε να πηγαίνει στο δισκάδικο να παίρνει ένα δίσκο καινούριο επανέκδοση στα 20 ευρώ στα 24 ευρώ θεωρείς ότι... βέβαια εντάξει δηλαδή να να δίνει σχεδόν ένα μεροκάματο να πάρει ένα δί Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι μια σχετική κινητικότητα μέχρι και κασέτες κυκλοφόρουν από, από πάντες Αλλιώς δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσουμε να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι που τέλος πάντων που έχουν τη δουλειά να απευθυνόμαστε μόνο σε δικηγόρους, γιατρούς και τα λοιπά Αυτό είναι το ρόγινο όλο δηλαδή Μάλλον όχι ε, ε, ε, Θεωρείς έτσι ότι η κρίση ασφαλώς έχει επηρεάσει τη ζωή όλων μας και τη δικιά σου, τους δικούς σου ανθρώπους πως έτσι βλέπεις ε, τα πράγματα, αισιοδοξείς δύσκολα τα πράγματα δύσκολα τα πράγματα, αλλά εντάξει θα, θα επιζήσουμε, θα μεταλλαχθούμε γεμίση. θα μεταλαχθούμε λέσε για να, να, για να αντέξουμε νομίζω πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερο ο καθένας να στηρίζει τον άλλο, να υπάρχει πιο πολύ λέξη αλληλεγγύη να μπει στη ζωή όχι μόνο θεωρητικά και πρακτικά ωραίο ε, Έτσι, Αυτό ήθελα έτσι να σου το ρωτήσω και πιο πριν Τι, τι σε κάνει έτσι να, να κρατιέσαι όρθιος Βλέπεις ότι θα συνεχίσεις να το βγάζεις στο φανζίν Έχεις και έτσι, καιρό Νομίζω ναι, το, το 8 έχει βγει το δεύτερο ε? Ναι 8 έχει βγει Έχουν κλείσει γύρω στα 3,5 χρόνια Τώρα Θα δούμε Είχα στο μυαλό μου κάποια πράγματα αλλά, Όπως είπα και πριν Λόγω κάποιων προβλημάτων έτσι, προσωπικών που Έχουν συμβεί κάποια ατυχή γεγονότα Τα τελευταία 1-2 χρόνια Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ έτσι. Ε, να τάξι, ασφαλώς δεν χρειάζεται να σε πιέσουμε παραπάνω. Υπήρχαν κάποια σχέδια τελικά δεν καρποφόρησαν θα δούμε τώρα μάλλον ετοιμάζουν το label νομίζω είναι καλύτερα έτσι. Πολύ καλά είναι και έτσι. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να κυκλοφορήσουμε και άλλες δουλειές. Ναι. Αυτ, πάντως μου αρέσει πολύ που χρησιμοποιείς τον όρο δημιουργία ε, και είναι έτσι ε, από εκεί που ξεκίνησες και από το πρώτο τοποθετ Πιο πολύ για το φαν γίνονται όλα, δεν είναι τόσο πολύ το οικονομικό Δεν με απασχολεί, δηλαδή όχι ότι έχουμε λεφτά έτσι Νομίζω δεν απασχολεί για μήν μήν να μην αφάνζει Ακριβώς Απλά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε Τίποτα άλλο Ωραία Ποιο το Ρο... προκύψει Ωραίο καντρόλυπο There's nothing left at all Without your love, girl There's nothing left at all I said, hey It's raining today I said, hey Why is it raining? Yeah There's no way out That I can't see I said there's no way out When you're not here with me I said hey because it's raining today I said no baby, no there's nothing more you say I feel the rain I feel the rain and it's a falling down on my head 'Cause it's raining. Ooh. the sun is sinking down from the sky, and there's nothing left above my head. Because everything that you can see, and there's nothing. sun has disappeared up from the sky. And without your love, girl, I know that you must die. I said, hey, because it's raining today. In your arms, there's nothing more to say. πολύ ωραία ήταν αυτός πριν ήταν; ωραίο, Ήταν η την όνομα και τα παιδιά. Αλλά είναι το κομμάτι από mm, Όχι yeah. τα τους είχανουν βγάλει και άλλα δύο πολύ καλά και έχει ότι το Και έχει κυκλοφορήσει το label του Barman Από την Αυστραλία mm -hmm. ε, Καινούργιο δηλαδή έτσι και νούργιο, πολύ Καινούργιο, πολύ mm καινούριο. -hmm. μόλις σχεδόν έχει βγει Πολύ ωραία, πολύ ωραία ε, Έχεις διαλέξει για τη συνέχεια Τελευταίο κομμάτι ε, Πλησιάζουμε προς το τέλος ε, έχει θα, ακόμα θα βάλουμε άλλο ένα λες ε, βέβαια, θα other θα... half, θα... θα κλέψουμε λίγα λεπτά από την επόμενη, επόμενη αυτό λίγο στην Ελισάβετ. Πολύ ωραία Φύγαμε μπορέσουμε να το ακούσουμε το τραγούδι που μόλις προλόγιξες Και θα βάλουμε το έξι ότε σείνες Ήταν αυτό που ακούσαμε σπυρο. Sense logo problemas. Logo problemas. Λέξεις με είναι Georg αυτό. Ναι, πολύ καλό. αλλά Αποκαταστήσαμε <laughs> τη δυσκολία να παίξουμε το προηγούμενο. Και η Mr. Pharmacist φυσικά όπως πολύ σωστά είπε και ο... στο chat και ο Σπύρος το έχει πει και ο Μάρκης Σμίθ και η παρέα του και e βέβαια ναι το παίζαμε Πολύ ωραία ε, Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος ναι. Τι έχουμε διαλέξει εδώ Τι έχεις διαλέξει Σπύρο να ακούσουμε ε, Ίσως ένα μεγάλο καλλιτέχνη μεγάλες μπάντες ας πούμε, τις οποίες έχει παίξει Μιλάμε για τους Ζωνιθάντερς Δηλαδή Συγγνωμία You can't put your arms around the man. Εξαιρετική φυσιογνωμία για το rock and roll Ναι και ένα κομμάτι που τα, νομίζω τα λέει όλα μερικές φορές Είναι πολύ δύσκολο Να αγκαλιάσουμε κάποιες αναμνήσεις Είναι εκεί ε, Ήταν και τραγούδι όπως συζητάγαμε Και πιο πριν που διασκέβασαν Οι rock bones βέβαια κάτω από δύσκολες συνθήκες ε, Σπύρο, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος mm -hmm. Θα ήθελες έτσι να προσθέσεις κάτι Δεν ξέρω Κοίταξε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου Τόσα χρόνια που με ανεχτήκανε και με ανέχονται Σωστά Και εντάξει δεν είμαστε Είναι... όλοι τώρα μαζί το πατέρας μου έχει φύγει και σε αυτόν ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλά Πολύ συγκινητικό αυτό, Ρέσπιρο Στην κοπέλα μου, στους φίλους μου Στους μου φίλους, αυτούς μη μισούν επίσης, τους αγαπάω για αυτούς. Καλό κι αυτό. Έτσι, και αυτό η λέξη αγάπη νομίζω τα περικλεί όλα. Στα παιδιά που δεν είναι πια μαζί μας υπήρχαν κάποια παιδιά που έφυγαν από τη ζωή. Κάποιοι φίλοι και γνωστοί. Κι αυτούς επίσης, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αναμνέσεις. Πιστεύω ε, ότι δεν δε πήκε καθόλου τυχαία λοιπόν το προηγούμενο τραγούδι. Όχι, δεν πήκε τυχαία. Δε Έτσι. Τέλος πάμε Ας μην Ας ε... αφήσουμε λίγο τα πράγματα Να συνεχίσουν Να συνεχίσουν Έτσι, ο... Εντάξει, όλοι, όλοι μας δίνουν δύναμη Τους αγαπάμε όλους Η λέξη αγάπη νομίζω τα λέει όλα Τι ο... κόκναλου Ωραία Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος βρώτηα κι ήταν ήταν έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα άμα θέλουμε το πιστεύουμε την έτσι το πιστεύουμε Ήταν η εκπομπή Step Out of Time μέσα από το musicsociety.gr Το δεύτερο μέρος του αφαιρώματος μας στα μουσικά fanzines Σήμερα για μία ώρα περίπου, λίγο παραπάνω Ήταν ο Σπύρος και το Rumble Skunk Ακολουθεί η Μαρία, της κλέψαμε λίγο από την εκπομπή της. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως και τον Απόστολο Τάικο που μας βοήθησε. Καλή συνέχεια.